Σκάσε, δε ξανά με τα χέρια το καλήφοριο μπεράλι. Άντε ρε. Στο πιάνο θες αγόρι μου. Πιο πιάνο ρε. Στο πιάνο. Το μονοπάτι σας ανήκει.